Διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες ένα διήμερο εκδηλώσεων για την προβολή των ελληνικών προϊόντων. Ένα καφενείο γεμάτο ελληνικά προϊόντων. Ε, ήταν ο τίτλος, τίτλος της εκδήλωσης αυτής. Και επειδή ανοίξατε την εκδήλωση και πρωτοστατήσατε, τι, τι ακριβώς ε, ε, ε, ε, ε, Τι, τι ακριβώς Και είχε και μεγάλη επιτυχία από ό,τι μάθαμε εκ των υστέρων. Ναι, ε, ε, οργάνωσα μια, ένα διήμερο εκδηλώσιο να ελληνικές επιχειρήσει επειδή δραστηροποιούνται στον χώρο του καφενείου και επειδή ανοίξατε την εκδήλωση και πρωτοστατήσατε τι, τι ακριβώς ε, ε, ε, ε, εμπεριήγε τι, τι ακριβώς και φατοβουλία είχε και μεγάλη επιτυχία αυτή. από ό,τι μάθαμε εκ των υστέρων ναι ε, ε, οργάνωσα μια, ένα διήμερο εκδηλώσεων και μέσα στο Ευρωπαϊκό και έξω mm -hmm. ε, με θέμα το με αφορμή το ελληνικό καφενείο και με βασικό στόχο ε, να εθνικές επιχειρήσεις επειδή δραστηριοποιούνται στον χώρο του καφενείου, πα, δηλαδή παράγουν προϊόντα από τάβλι μέχρι γλυκά του κουταλιού, όλα τα προϊόντα που υπάρχουν από τάβλη, ναι. να έρθουν στο εξωτερικό, να κάνουν επαφές, να κάνουν εξαγωγές και σχόλος με αυτόν τον τρόπο να προωθήσουμε και τον πολιτισμό μας. Αυτό είναι μια σειρά από δράσει που έχουν ξεκινήσει από το καλοκαίρι, πέρυσι, με στόχο την αναφέρουσα τη ελληνική οικονομία και τη δημιουργία θέσεων εργασία, γιατί διαφορετικά δεν κάνουμε τίποτα. Επειδή ήταν η τελευταία από μια σειρά από δράσει που είχαν αυτό το στόχο, είχαν προηγηθεί για την ελληνική επιχειρηματικότητα και την καταπολέμηση της ανεργία των νέων, με σε μια σειρά από προγράμματα που είναι άγνωστα στην Ελλάδα, ε, όχι εσπά, αλλά προγράμματα που μπορούν να βοηθήσουν του νέου να κάνουν επιχειρήσει ή να. Κατσιδετικό για να μάθουν πώ γίνονται επιχειρήσει mm -hmm. κλπ. Για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, συνεταιρισμοί, ένα είδο που αφήσει την Ευρώπη τη κρίση, αλλά όχι δυστυχώ στην Ελλάδα. Mm -hmm. Κάποιε δράσει για την κλωστική και ιατρική κάναβη, που επίση είναι ένα τομέα που επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στην Ελλάδα μέχρι πρώτη πρότεινοση απογορευόταν η καλλιέργεια του φυτού. Και αλλά διαφορά το mm -hmm. και αυτό για το καφενείο το οποίο, στο οποίο ήρθαν πάλι όπως και τι προηγούμενες φορές ήρθαν επιχειρήσει. Ναι, στη... Βλέπω ότι είναι και επιλεγμένες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας δεν λέω για τον το αντίκτυπο που μπορεί να έχουν στον τουρισμό όπου έχουμε καλά τοπικά προϊόντα Νάξος, Μητυλίνη, Χίος, Κρήτη, ε, είναι κι άλλοι, αναφέρω απλώς μερικές τοποθεσίες. Βέβαια, και... ε, ε, Πελοπόννησο, mm -hmm. ε, η ιδέα ήταν να εκποστομιστικό. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλές ε, νέε επιχειρήσεις και ενοτόμες με ανθρώπους, νέους ανθρώπους που κάνουν εξαιρετική δουλειά σε πολύ δύσκολες συνθήκες για την επιχειρηματικότητα και την οικονομία στην Ελλάδα. Α, αλλά εντάξει, ορισμένες ε, ε, επιλέχθηκαν. Με, με, με, με κριτήριο τη δράση του, αλλά επίση και την εκπροσώπηση όλων των αν είναι δυνατόν των περιοχών τη Ελλάδα. Θα συνεχίσω και του χρόνου με αυτό το, το μοτίβο, καλώντα και φυσικά άλλε επιχειρήσει, με αφορμή κάποιο άλλο θέμα, τα εστιατόρια, το ελληνικό πρωινό. Υπάρχουν χιλιάδε πράγματα από την κουλτούρα μα και την διατροφή μα που ε, μπορούμε να προωθήσουμε. Ε, θα είμαι πολύ ευχαριστημένο, αν ε, κάποιοι αυτού του ανθρώπου βρούνε. Ε, βρούν ε, επαφέ με το εξωτερικό, ανοίξουν να δημιουργηθούν με το εξωτερικό άρα ε, δημιουργηθούν τέσσερα εργασία στην Ελλάδα και αυτό, είναι, το, αυτό είναι, το, είναι η βασική η, η ιδέα και συγχρόνως δείχνουμε πράγματα που δεν τα ξέρουν ε, συχνά οι άλλοι δηλαδή όλοι έχουν εντυπωσιαστεί και από τον πλούτο, τον τοπικό διατροτικό πλούτο που υπάρχει, δηλαδή όταν του λες ότι γιατιμάσαι τελικά την ναι, ε, γιατί ξέρουν ε, τη Μεσογειακή διατροφή εστιάζουν στην Κρήτη αλλά δεν ξέρουν διάφορα άλλα τα προϊόντα της Νάξο, τη τα προϊόντα νάξο, της Μιτυλίνης. Ναι. Τη, τη γραβεία Νάξο η οποία είναι καταπληκτική η γραβεία. Όχι μόνο όμως και την γραβεία Νάξο, ότι υπάρχει εκεί και την παράγει αυτή είναι συνεταιρισμό, ο όπως έχει πολύ μεγάλο κύπλο mm -hmm. εργασιών. Mm -hmm. ε, είναι ένας πολύ υγιής συνεταιρισμό. παρά ε, αντίθετα με αυτή την παράδοση την διακή παράδοση που υπήρξε Ναι γιατί στο, το συνεταιρισμό τον έχουμε στο μυαλό μας σαν κάτι προβληματικό στη λειτουργία και εδώ μιλάμε για υγιείς πρωτοβουλίες Λοιπόν όλα αυτά προκαλέσανε πράγματα μεγάλο ενδιαφέρον Έχει μας. μια παράλληλη έκθεση α, στην, α, σε μια γκαλερή στα πλαίσια αυτών εκδηλώσεων με φωτογραφίες α, του Γιώργου Τουπίτα ο οποίος α, είναι ένα μελετητής που έχει ερευνήσει όλη τη λαϊκή παράδοση, τα πανεγκύρια, τα καθεμία και τι λόγια και φωτογραφίες. Είχαμε και την υποστήριξη μιας επίσης εθελονικής ελληνικής οργάνωσης στο Σοβέλγιο, η οποία βοηθάει την, την πρόταση των ελληνικών προϊόντων, το Discovery Κύριε uh, ναι. να σα ευχηθούμε πάντα τέτοια. Μας φτιάξατε Έτσι. τη μέρα. Πάντα τέτοιες πρωτοβουλίε το βούλεις ευχαριστούμε πολύ καλή Βάσαι σας ευχή. Γεια σας. σας Γεια χαρά. Και του σεβασμού των αποφάσεων των κακοποιημένων γυναικών...